Ήταν ωραία σύνολο τα επιστημονικά, βιβλία, οι αιματόχρωμες εικόνες τους και φίλοι που αμφίβολα κοιτάζοντας, εγελα μυστικά. Ωραίο και ότι μας έδιναν τα φευγαλέα της χείλη. Τόσο απαλά το μέτωπό μας έκρουσε, με τόση επιμονή που ανοίξαμε για να μπει σαν κυρία η τρέλα στο κεφάλι μας. Κι έπειτα να κλειδώσει. Τώρα η ζωή μας γίνεται ξένη, παλιά ιστορία. Οι σκέψεις, τα αισθήματα, μας είναι πολυτέλεια, βάρος και τα χαρίζουμε του κάθε συνετού. Κρατούμε την παρόρμηση, τα παιδικά μας γέλια, το ένστικτο να αφινόμεθα στο χέρι του Θεού. Μια κομμωδία η πλάση του κι αν είναι φρικαλέα, αυτός που έχει πάντοτε την πρόθεση καλή, ευδόκησε στα μάτια μας να κατεβάσει αυλαία, ουκομωδία, το θάμπομα, το όνειρο, την αχλή. Κι ήταν ωραία ο σύνολο η αγορασμένη φίλη, στο δίλη αυτό του μακρινού πέρα χειμώνος, όταν, γελώντας ενιχματικά, μας έδινε τα χείλη και έβλεπε το ενδεχόμενο, την άβυσο που ερχόταν. <Το, το σχέδιο με την Κυμολία. Ένα. <Το> Η πλοκή μιας ολοκληρωμένης βιογραφίας του Καριωτάκη θα εξηφαινόταν γύρω από τη σωρό του νεκρού της Πρεβέζης εξασφαλίζοντάς μας ουσιώδη πλεονεκτήματα. Ένα αφιέρωμα ας πούμε, που θα μπορούσε να θεωρήσει δεδομένη τη σύφυλη εξαιτίας της οποίας είπαν πως αυτοκτόνησε ο ποιητής θα ήταν το εννοείται. Από την άλλη, βέβαια, εύκολα προβλέπουμε πως αν επιθυμούσαμε να υποστηρίξουμε οτιδήποτε πιο περίπλοκο από την πεποίθησή μας ότι ο Καριωτάκης ήταν άρρωστο. Η περιίσο λόγο βιογραφία θα προσέφερε βάση, μάλλον σαθρή. Μακρά και φεδρή φιλολογική παράδοση μας εγγυάται ότι για να συντεθεί θα ανεμομαζόνονταν οι λογαριασμοί του καριωτάκι στην τράπεζα, τα βερεσέδια στο μπακάλι, τα εισιτήρια υπεραστικών λεωφορείων. Θα ανακαλύπτονταν επιστολές, πήρε ο άνεμος, και ενδεχομένω ανεμολόγια. Εν τέλει, αυτό ο φρέσκο αέρα. Θα διοχετευόταν στον ήδη συσσωρευμένο όγκο μελοδράματος. Η Πολυδούρη, η οχρήμα βροντιμένη φίλη, η μυστηριώδης λέδη που τον δέχτηκε τριφέρα, η ετέρα Εσμεράλντα προπάτων. Θα δημιουργούνταν έτσι οι πομφόλιγες μιας ολοκληρωμένης γνώσης του ανθρώπου και του έργου του. Ξέρουμε κιόλας ότι παίζοντας ταύλη, ο Κωστάκης χτυπούσε τα πουλια πολύ δυνατά. Πρόβλημα είναι πως μιλώντας για τον Καριωτάκη αυτή τη θλιβερή βιογραφία την προϋποθέτουμε. Τα ερωτήματα λοιπόν που θα ήθελα να αντιμετωπίσω αυτή τη στιγμή είναι εν μέρει αναπόφευκτα. Μπορεί ποτέ από τον μυθιστορηματικό πυρήνα της άγραφης αλλά δεδομένης βιογραφίας να εκινουν νήματα που οδηγούν σε κάποια μορφή κατανόησης της ποίησης του Καριωτάκη. Και αν τέτοια νήματα δεν υπάρχουν, είναι εφικτό να παρακαμφθεί αυτό ο μυθιστορηματικός πυρήνας, δηλαδή προπάντων το γεγονός της αυτοκτονίας, ή έχει αντίθετα εγγραφεί στις ιστορίες της λογοτεχνίας μας και στον υπολογίσιμο σωρό των κριτικών και φιλολογικών μελετών που διαθέτουμε και που διαμεσολαβούν την κατανόησή μας, αποτελώντας και δική του ουσιώδη προϋπόθεση. Η ανάγνωση που ξεκινά από τη βιογραφία και μέσω της ταύτισης με τον ήρωά της διανοίγει μια υποκατάστατη συναισθηματική οδό προς το έργο στηρίζεται στην πεποίθηση ότι τα ποίηματα είναι ψήθιροι καρδιάς. Η καρδιά μας του συλλαμβάνει και χτυπά στον ίδιο ρυθμό καθώς το τεστ παραφίνης εντοπίζει στους στίχους του καριωτάκη ίχνη από μπαρούτη. Όμως, οι φωνές που η αυτονόητη συγκίνησή μας για την τραγωδία αναμεταδίδει είναι η στερεότυπη ήχη ενός δελτίου ειδήσεων και όχι ο απόήχος του τραγουδιού που αδέσποτο βουίζει απάνω θέμας. Ο Σεφέρης, νομίζω, είχε παρατηρήσει πως θα απαιτείται ολοένα βαθύτερη καλλιεργία προκειμένου να ακούσουμε τα δημοτικά τραγούδια. Εδώ και πολύ καιρό η προσωδεία η ρητορικοί και το ιδίωμα τους δεν αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε διάχυτη και αυτονόητη συνθήκη ακρόασης και αν μπαίνουν στο σαλόνι όπου εκπολιτιζόμαστε χαζεύοντας home cinema, εισβάλλουν από το παράθυρο σαν καπνός ασώματα και άνευρα εις πνοές καθαρής ιδεολογίας Αυτή η κοινοτοπία περιβαθύτερης καλλιέργεια που μαζί με κάμποσες ακόμη σε φερικές ρύσεις, χρησίμευσε ώστε η γενιά του 30 αντιδιαστέλλοντας το φυσικό προς το έντεγνο να κατασκευάσει τη δική της έντεγνη φυσικότητα είναι ώρα να αφομοιωθεί και να αναχωνευθεί σε μια ευρύτερη ολοκληρωμένη όπως τα λέγαμε στα μαθηματικά παραδοχή δίχως βαθύτερη καλλιέργεια διαβαίνει ανάκουστη σήμερα και εφεξής η εν σύνολο. το βιογραφικό μελόδραμα δεν ανακατασκευάζει την ανύπαρκτη συνθήκη ακρόασης της ποιήσης. Πιθανότερο φαίνεται να διαχέει το υπεριόδες φως μιας δίχως όρια αυτοψίας, που θα διαπερνούσε το έργο ακόμη και αν το συναντούσαμε, αχριστεύοντας τις πληροφορίες του και διευκολύνοντάς μας να εκλάβουμε ως θρηματισμένο πυρήνα των ποιημάτων έναν ανεκδοτολογικό σκουπιδότοπο. Η πεποίθηση άλλωστε ότι είναι αδύνατον να λάμψει το νόημα της ποιήσης σκληρή του δίκαιου αστραπή και ελπίδα μέσα από τη σύψη αυτών των σκουπιδιών βρίσκεται στα θεμέλια της χρονογραφίας Καπαγάμα Καριωτάκη ενός ελιχμού απόθυσης του μελοδράματος. Για να μην μολυνθεί το έργο από τα μικρόβια του μυθιστορήματος ο ίδιος ο βίος του Καριωτάκη αποστηρώναται και απλώς καταγράφονται τα στοιχεία του πολύ διακριτικά. Ανέκαθεν εκτιμούσα την πρόθεση των συγγραφέων της χρονολογίας, όμως το ανασταλτικό τεγνασμά τους δεν ήταν δυνατόν να αποτρέψει το ενδεχόμενο, την άβυσο που ερχόταν. Οι ενδείξεις που η έρευνα συγκέντρωσε είναι τόσο χαρακτηριστικές ώστε ανακαλούν σαν μαγικές επικλήσεις τη θαμένη βιογραφία. Και η σύνταξη τα κενά, οι αποσιωπήσεις, οι αδιόρατοι υπενιχμοί αφήνουν να μαντέψουμε ότι κάποιο μυθιστόρημα υπορεί Πάνω στον καμβά της χρονογραφίας, ο αναγνώστης το ξαναγράφει νοερά. Καθώς επανεμφανίζεται η βιογραφία, σαν δάκρυ που σταλάζει στο κατάστηχο ισολογισμών. Ο συνειφασμένος στην πλοκή τη εκδηλώνεται ως αδυναμία να παρακαμφθεί το γεγονός της αυτοκτονίας του Καριωτάκη, το οποίο μεταφράζεται αντιθέτως σε πεπρωμένο και εννοηματώνει αναδρομικά την πολιτεία και τον βίο του. Όμως, η κρίσιμη επαναφορά της αυτοκτονίας δεν εντοπίζεται εδώ, σκηνοθετώντα την κατακρύμνηση του έργου «Από τη Θολή Ζωή», η χρονογραφία, αναπαρήγαγε στη δική της φυγόκεντρο έναν κερματισμό ο οποίος σοβούσε εξ αρχής και κάποτε εκδηλώθηκε και έκτοτε επικράτη. Αυτός με ενδιαφέρει προπάντων. Ο βιογραφισμός των πρόιμων μελετητών του Καριωτάκη επανέφερε διαρκώς την αυτοκτονία στο επίκεντρο επιτρέποντας στην ευτελή βιογραφία να παλιρωεί προς την ουσία της ποιήσης. Εκεί το μυθιστόρημα ξαναγραφόταν σε κοινωνιολογικά, εθνικά ή λογοτεχνικά συμφραζόμενα και η πλοκή του, η στίχη, προετοίμαζε την έκβασή του, την πρέβεζα. Πάνω σε αυτό το μοντέλο ανάγνωσης σχεδιάστηκε η πιο κτηνώδης υπόθεση εργασίας που διατυπώθηκε ποτέ στο πλαίσιο της ιστορίας της ελληνικής ποιήσης. Κατά αυτήν την υπόθεση εργασίας η αυτοκτονία του Καριωτάκη ήταν η συνειδητή υπογράμμιση του τέλους μιας εποχής, αλλά και ενός ορισμένου, εξαντλημένου κατανάγκην τρόπου να γράφεται η ποιήση. Οι δάλους, ρωτάμε, γιατί ο Καριωτάκης και ο Λαπαθιώτης τύναξαν αυτοβούλο τα πέταλα, γιατί ο Άγρας αφήσε τη ζωή του να φιλωροεί, γιατί ο Παπα-Νικολάου κατέρευσε υπό την επίδραση της ηρωίνης και του μπουκέτου. Με δύο λόγια, η αυτοκτονία ήταν αναγκαία. Το μακάβριο αυτό συμπέρασμα, που η διατύπωσή του έμοιαζε να αφορά μάλλον σε φόνο, ήταν γενικής ισχύω, εφόσον προέκυπτε συλλήβδιν από αρνητές και θαυμαστές του έργου του Καριωτάκη. Αποδόθηκε άλλωστε στον αυτόχειρα μέσω της τελευταίας επιστολής του και αναδρομικά των ποιημάτων του και επικυρώθηκε από την περιόνιμη φράση του Παπανικολάου. νικολαου Είχε βρεθεί, ο ποιητής που έλειπε, στο νεκρό της Πρεβέζης. Ναι, αλλά για να στηριχτεί αυτή η υπόθεση εργασίας στην πλήρη μορφή της, να ισχύσει δηλαδή και ως προς το αναγωγικό σκέλος της, διαμορφώνοντας σχήμα ερμηνείας της ποίησης και της μοίρας της, χρειάστηκε να διασώσει τον βιογραφισμό στα θεμέλια της και ταυτόχρόνω να διεκπεραιώσει το ήθος του μέσω μιας υπερδομής που έμοιαζε με ρητή αποκήρυξή του. Η υπερδομή αυτή κατασκευάστηκε με κείμενα που αγνοούν δίθεν προγραμματικά τα βιογραφικά δεδομένα, προκειμένου να εγκύψουν στην ιστορικότητα της ίδιας της ποίησης του Καριωτάκη και περαιτέρω στις τεχνικές και στο ύφο τη, στην πραγματικότητα όμως, μεταφέρουν στο πεδίο της λογοτεχνικής κριτικής ή της φιλολογικής έρευνας αυτούσια την ευτελή βιογραφία εξαιτίας μιας ουσιώδους αλλίωσης του ίδιου του πυρήνα τους. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε